Λέβαια, Τι να σας πω, αυτό δεν το ξέρω αν δικαιώνεται Μακάρι να ήταν εδώ να το έλεγε ο ίδιος Μακάρι να ήταν ένα από τα θύματα που χτυπήσανε και σακατέψανε Ας ήταν εδώ, να μπορούσε να πει εκείνος αν δικαιώνεται ή όχι Δεν είναι εδώ όμω ο Παύλος Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει δικαίωση για τον Παύλου Η δικαίωση είναι για μας, για αυτόν τον κόσμο που αγωνίστηκε για να αποδείξει Ότι όντως είναι μια εγκληματική οργάνωση Κάτω από το μανδύα του πολιτικού κόμματο. Έχουμε από τη δίκη με το κεφάλι ψηλά απέναντι στην ελληνική κοινωνία, απέναντι στη Μάγδα, Φίσα και τα θύματα της χρυσή Αυγής. Η οικογένεια του Παύλου, Αντιλήφθηκε αυτή την πρώτη στιγμή ποιο ήταν το διακύβευμα αυτής της δίκης. Το διακύβευμα αυτής της δίκης δεν ήταν μόνο η ποινική καταδίκη του δολοφόνου, του Ρουπακιά αυτού που μαχαίρωσε. Ήταν η ποινική καταδίκη αυτών που εκπαίδευσαν και όπλισαν το χέρι του Ρουπακιά. Έχει διεθνή αντίκτυπο και είναι οδηγός για το διεθνές αντιφασιστικό κίνημα, εν ώψη της ανερχόμενης των φασιστικών ναζιστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Στο πρόσωπο του Παύλου Φίσα και της Μάγδας Φίσα δικαιώνονται όλοι οι αντιφασίστες και οι αντιφασίστριες που όρφασαν το ανάστημά τους απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Στο πρόσωπο του Αμπουζίν Μπάρακ και του Σαξάτ Λουκμάν δικαιώνονται οι εκατοντάδες μετανάστες που χτυπήθηκαν, μαχαιρώθηκαν. Ακόμα και δολοφονήθηκαν από την ναζιστική οργάνωση. Στο πρόσωπο των κομμουνιστών συνδικαλιστών δικαιώνονται οι εργάτε και οι εργάτριες που βγάζουν το μεροκάματό του και την ίδια στιγμή είναι μαχητέ τη τάξη του, συνδικαλιστέ και κομμουνιστέ. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στου εκατοντάδε και στου χιλιάδε ανθρώπου του αντιφασιστικού κινήματο που στάθηκαν απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Αν δεν το είχαν κάνει, η ιστορία αυτού του τόπου θα ήταν διαφορετική. Ηταν με τη σειρά οι φωνέ τη Μάγδα Φίσα, του Κώστα Παπαδάκη, νήγορο πολιτική αγωγή των Αιγύπτιων Αλληλεργατών, τη Χρύσα Παπαδοπούλου, νήγορο πολιτική αγωγή τη οικογένεια Φίσα, του Παναγιώτη Σαπουτζάκη, νήγορο πολιτική αγωγή των εργατών του Πάμε, και Θανάση Καμπαγιάννη, νήγορο πολιτική αγωγή των Αιγυπτίων Αλληλεργατών. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη χθεσινή μέρα. Έξω, στο, έξω από την αίθουσα στο περιστήλιο εκεί του εφετείου είναι η Μάγδα φύσα στο κέντρο με τα μαύρα και γύρω της όλοι οι δικηγόροι, ένα κλικ άρκεσε ένα κλικ για να περάσει στην ιστορία και αυτή τη στιγμή και η συγκεκριμένη φωτογραφία το ωραίο είναι ότι σε αυτή την αίθουσα του δικαστηρίου Λουκάρεως και Αλεξάνδρας γωνία, κανείς δεν έκανε απλά τη δουλειά του όλα αυτά τα πεντέμιση Χρόνια. Οι δικηγόροι πολιτικής αγωγής έδωσαν μάχη που ξεπερνούσε τα συνήθιόρια μιας πολιτικής αγωγής. Έγιναν οι ίδιοι φωνή των νεκρών και το έτοιμά τους για δικαίωση. Οι φωτορεπόρτερ που ήταν εκεί κάθε μέρα δεν κατέγραφαν απλώς στιγμές και τις εκφράσεις των προσώπων. Ο φακός τους έμπαινε μέσα στις ψυχές όσων βρίσκονταν εκεί». Παρέδωσαν, μας παρέδωσαν, ειδικά οι φωτογρεπόρτερ γιατί δεν υπήρχε άλλο μέσο. Μα παρέδωσαν και παρέδωσαν στην ιστορία εικόνε μοναδική ένταση. Όλα αυτά τα 5,5 χρόνια. Οι πρόεδρο και οι άλλοι δύο δικαστέ έκαναν τη στιγμή να υποκληθεί μπροστά του. Η εισαγγελέα θλιβερή όπως όπω παραδεχόμαστε όλοι, ο κόσμο απ έξω από παντού ακουμπούσε στο ψυχρό μαρμάρινο κτίριο, πολλέ στιγμέ μέσα σε αυτά τα 5,5 χρόνια, αλλά κυρίω το τελευταίο 15 μέρο. Η παρακαταθήκη αυτή τη ιστορική στιγμή διαρκία 5,5 χρόνων είναι τεράστια. Παραδίδεται στη γενιά μα σε όλου μα ω πολύτιμο εφόδειο στι μάχε που έρχονται. Κοσμή και σφραγίζει την ιστορία του λαού, όχι την ιστορία γενικώ, όχι την ιστορία γενικώ, αλλά την ιστορία του λαού και μπαίνει και αυτή η στιγμή δίπλα στι άλλε στιγμέ του παρελθόντος. Και έχουμε πολλέ αυτό τον τόπο. Τι ενώνει αυτή τη στιγμή με τι στιγμέ του παρελθόν, το ότι υπήρξαν άνθρωποι που δεν έφυγαν. Δεν λύγησαν. Δεν υπολόγησαν, δεν στάθμησαν, δεν λογάρισαν το κόστος ακόμη και τη ζωή τους. Αυτό δεν χωράει στο μυαλό τη άλλη πλευράς, δεν χωράει με τίποτα, δεν μπορούν να το καταπιούν, δεν μπορούν να το χωνέψουν. Ο Παύλος Φύσας δεν έφυγε, έμεινε εκεί μόνος αυτός με τους δολοφόνους του. Ε, σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Βέβαια τον βλέπουμε ότι στη γωνία ε, σταματάει, βγαίνει ελέχει. Πού θα πάει και τι, και ξαναμπαίνει πάλι μέσα στο αυτοκίνητο και πάει ανάποδα του δρόμου, σταματάει, βγαίνει έξω και τον μαχαιρώνει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν και σε αυτή την ώρα οι αστυνομικοί ήταν εκεί. Δύο τουλάχιστον ήταν εκεί που γίνεται το μαχαιρώμα. Αλλά παρόλα αυτά δεν κάνανε καμία κίνηση βλέποντα τον να έρχεται και να πηγαίνει επάνω να τον σταματήσουν. Παρά ο ίδιο ο Παύλο τη υπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο και λένε: Τι κάνετε, εμένα. Με μαχαίρος. με μαχαίρος, με μαχαίρος, σηκώνει ο την μπλούζα και δείχνει τα, τις μαχαιριές. Του λέει με ένα μαχαίρος, και φεύγει. Και του λέει φεύγει. Να ζούμε πολλοί λένε γιατί δεν έφυγε κι αυτός εκείνο το βράδυ, γιατί δεν έτρεξε να φύγει. Δεν θα φεύγει ο Παύλος. Όσοι ξέραν τον Παύλο ξέραν ότι δεν θα φεύγει. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Είναι από την συνέντευξη που μα είχε δώσει Μάγδα Φίσα πριν δύο χρόνια. Ε, Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τα όσα απεδείχθησαν, εκείνο το βράδυ στο Κερατσίνι ήταν 18 οι κατηγορούμενοι που πήγαν κατά του Παύλου Φίσα. Ο ένας τράβηξε το μαχαίρι, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, από τους 18 οι δύο πήραν αναστολή και οι 16 μπαίνουν στη φυλακή. 16 άτομα 16 άτομα μπαίνουν στη φυλακή γιατί σκότωσαν έναν. Μπορεί κάποιο να το φέρει όλο αυτό στο νου του, τι μπορεί να... Σημαίνει. Δεν έφυγε λοιπόν ο Παύλο Φίσας εκείνο το βράδυ, ακούσαμε τη Μάγνα φίσα πως το περιγράφει. Η Μαρία Σιδέρη, φυλακισμένη τη δεκαετία του 50 στις φυλακές Αβέροφ για 14 χρόνια στο κελί των μελοθανάτων, εκεί που σχεδόν κάθε μέρα άνοιγε η πόρτα, με εκείνα τα κλειδιά όπως μας τα έχουν περιγράψει και οι σε συνέντευξη που μας είχε δώσει, και η δεσμοφύλακα εμπαίνε μέσα στο κελί των μελοθανάτων, και ανακοίνωνε πια αύριο θα εκτελεστεί. Τα γυναικές φυλακές. Η Μαρία Σιδέρη και οι συγκρατούμενες της μαχήτριες κατά του ναζί κατακτητή πριν μερικά χρόνια, πριν φυλακιστούνε, επίσης δεν έφυγαν. Εσείς άρα μαζί με τους 17-18 άτομα καταδικαστήκατε σε θάνατο. Σε θάνατο. Εσείς ναι. είχατε ειδική Πα... κατηγορία Παμψηφή. όμως. Παμψηφή. αλλά αλλά ειδικο... ειδική τιμή στην καταδίκη. Πόσες φορές ήταν ο θάνατο? Σας είχαν ζητήσει αυτά τα 14 χρόνια στις αβέροφ, στις φυλακές να υπογράψετε. Βεβαίως, βεβαίως και, και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνο μας έλεγε να υπογράψουμε, να, να την, ποινή, την ποινή μας. Και. Κα... Καμιά δεν έκανε όχι, όχι, κάνανε μερικές, κάνανε δίληση. Όχι, μελοθα... καμιά μελοθαρατή δεν έκανε. Μελοθαρατή. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω όχι. τη ζωή μου. Είμαι νέο άνθρωπο να ζήσω. Όχι. Γιατί, Γιατί πονούσα με αυτούς που πήγανε. Δεν περνούσε σε καμία περίπτωση από το μυαλό του, Δεν έφυγαν. Όλε αυτέ ήταν και νέε κοπέλε, είχαν όλη τη ζωή μπροστά του. Δεν έφυγαν όπω δεν έφυγαν χιλιάδε αγωνιστέ, αντάρτε, μαχητέ, απλοί αγράμματοι άνθρωποι. Αγράμματοι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια, που δεν τολμούσαν να σκεφτούν, να φύγουν για να σώσουν τη ζωή του. Έμειναν εκεί και αυτοί, όπω και άλλοι, με δυνατή φωνή μέσα στην αίθουσα του τότε δικαστηρίου, κατά την απολογία του, ρωμαλαίοι, υποστήριξαν μέχρι τέλου τι ιδέε του και χωρί να ζητάνε από το δικαστήριο καμία επίοικία. Νίκο Μπελογιάννη, ορίστε. Και έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, η έκτη η και η 7η Ολομέλεια του κόμματό μα ρίχνουν όλο το βάρο στην ειρήνευση του τόπου, στο ψωμί και στι ελευθερίε του λαού μα. Αυτό το μήνυμα ήρθα να φέρω στην Ελλάδα. Και απευθύνομαι από αυτό εδώ το εδόλιο σε όλου του τιμημένου Έλληνε, σε όλου του ελεύθερου ανθρώπου και του καλώ να ενωθούμε. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να επικρατήσουν οι υπηρέτε των Γερμανών που σήμερα έγιναν υπηρέτε των Αμερικάνων. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να υποδουλωθεί η χώρα στους συμπεριαλιστές της Ουάσιλτον. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε η σύντροφή μου και εγώ και γι αυτό θα πεθάνουμε. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στο το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Όπως επίσης δεν έφυγαν όσοι αντίκρισαν το εκτελεστικό απόσπασμα, θα μπορούσαν να το κάνουν, θα μπορούσαν να φύγουν, να υπογράψουν, να διαλέξουν τη ζωή, αλλά έμειναν εκεί, κοιτώντας για τελευταία φορά τον ήλιο και χωρίς να δεχθούν να τους κλείσουν τα μάτια. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Σα φιλώ όλους με πολλή αγάπη. Πρώτη Πέμπτου 44, Πώστας Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σπλάβος, Νίκος Μαριακάκης. Δεν μου δέσετε, δεν μου τα μάτια. Είμαι εξόριστος από το 1936. Με πήραν για εκτέλεση 1η Μαΐου 1944. και την Πόλκου, <σταλήξη> μένει κλειούς 22 πάντα Θεσσαλονίκη, πάντα να γίνει δασκάλα, ο πατέρας της. Σπίχτε <σταλήξη> τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα δοκιμασία. <σταλήξη> Θανατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που δεξάγεται. Έτσι θα μας θυμίσετε καλύτερα, όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν μου δέσετε τα μάτια. Ο Λευτέρης Αναστασιάδης, ανάπηρος της Αλβανίας, έγραψε πάνω στο ξύλινο πόδι του. «Ιδοποιήστε τη χείρα μητέρα μου, Κατίνα Αναστασιάδη, οδός Λομβάρδου 2 Αθήνα, ότι πεθαίνει για την Ελλάδα μας». Πήγαινο στα ουρανία παλάτια να στείλω στου ανθρώπου τη χαρά. Πήγαινο στα ουρανία παλάτια να στείλω στου ανθρώπου τη χαρά. Εμείς μερτικός δεν ζητήσαμε. Τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας. Από τα μηνύματα που πέντακαν οι κρατούμενοι, οι ενώ τις μετέφεραν από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή. Κάπως βρήκαμε ένα νήμα και τα συνδέσαμε όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά νήματα που μπορούν να συνδεθούν όλα αυτά και επειδή την τελευταία δεκαετία γίνεται πολλής λόγος σε αυτό το τόπο για το δημόσιο χρέος της χώρας, νομίζω σε αυτούς χ σε όλους αυτούς που δεν έφυγαν που έμειναν εκεί. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χρέος το δεχόμαστε, το αποδέχεται ο λαός. Νομίζω οι περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο. Άλλος πολύ άλλος λίγο. Είναι πολύ λογικό υπάρχουν και οι ζωές του καθενό, η καθημερινότητα που τα αλέθει όλα όλοι αυτοί και χιλιάδες άλλοι όμω που ακούσαμε τώρα ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις δεν έφυγαν έμειναν εκεί και όχι μόνο έμειναν εκεί στάθηκαν και όρθιοι, στάθηκαν και στέκονται μένουν εδώ δίπλα μας σε κάθε δική μας καθημερινή απλή στιγμή για να μπορέσουμε να φωνάξουμε και εμείς κάποια στιγμή Παύλο, Μαρία, Νίκο, 200 και όλοι εσείς που μείνατε και σταθήκατε τα καταφέραμε Αν ήταν όλα δίκαια τα αδέρφια μου και εγώ θα φυτέβαμε κρινάκια στα στρατόπεδα Αν ήταν λίγο δικαία θα ανοίγαν μύτες με φιλιά και θα ανθίζαν τα κράσπεδα από το αίμα της αγάπης Θα είχαμε τραγούδια να ξεσήκωναν τα πλήθη χωρί. Συμβουσμένες σκέψεις Θα είχαμε σημείς Μ' όλα τα χρώματα μπλεγμένα Ως και τα παρεξηγημένα Και λόγους να πιστέψει. Που από του Νατά Αποφίλιου με τίτλο Αν ήταν όλα δίκαια. Κάνει και ο Ευαγγελάτο που έχει γράψει στου τοίχου μια υπόθεση εργασία. Πώ θα ήταν τα πράγματα, τι θα γινόταν στα στρατόπεδα, προφανώ δεν θα υπήρχαν, τι θα κάνα τα σκυλιά πάνω στου ουρανού με αυτέ τι πολύ ωραίε ουραλιστικέ εικόνε και με αυτή την αντιφατική μουσική από κάτω σε σχέση με αυτό που περιγράφει. Δίνει την εικόνα μιας γιορτής, μια γιορτή, μια πολύ φωτεινή γιορτή, κάπω έτσι θα μπορούσε να είναι μια εκδοχή, αν ήταν όλα. Δίκαια. Στο χέρι μας νομίζω είναι, μην απογοητευόμαστε ποτέ, μην σταματάμε, άλλοι σταθήκαν όρθιοι, εμείς μπορούμε με αυτό το μικρό ο καθένας, με αυτή τη μικρή του συνεισφορά και με αυτή τη μικρή του στάση, να μιμηθούμε όσο γίνεται, όσο μπορούμε, έστω και στο ένα χιλιοστό αυτούς που στάθηκαν όρθιοι. Εδώ είναι ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, από τα παραπολιτικα 2 11, 10 80, 8, 80 επικοινωνίας. Πάρτε, σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο και αυτή με μεγάλη χαρά. RadioPapakiParaPolitik.gr, το mail του σταθμού, αυτή τη στιγμή το βλέπουμε εμεί εδώ. ελνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube είμαστε στο Official, εκεί live μετά ηχογραφημένη, έχει και chat από κάτω. Και στο Facebook μα ακούτε τώρα live. Στο Λαλάτζι Μποφίλιου, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού. Ελά, Αποστολή. Έμαθε ότι η στέγη γραμμάτων και δεχρών του Ιδρύματο Ονάσι, το τονίζω το Νάση, έτσι. Δεν διάλεξε την νεομαρξιστική όχθη των πραγμάτων, αυτή η οποία πολεμάει την πατριαρχία, την θρησκεία και την οικογένεια. Τρελό. Πότε έγιναν όλα αυτά, Πού ήμουνα. Πριν πολύ, ο Μπογδάνο, το έβαλα λίγο νωρί ο Μάρκα. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Τι να πάει, Δόρκο. Καλά να πάθει. Ποιο θέλει, Ποιο θέλει, Εγώ θέλω. Καλά να πάθει. Τι άλλο να πω, Δηλαδή να σου πείσω για. τα. Δεν λέω τίποτα. Τα καμπανέλια. Ναι, α, δεν τα λέμε. Ε, αποστολή! Έλα! Ποιο είναι συνήγορο των αστυνομικών στη δίκη του Ζακ! Τρέλα, ναι, με. Ο Πλεύρης. Ο πλεύρη ιό, ο αντιφασίστα. Αντιφασίστα, να το αντίφα. Να, η αντίφα, η οικογένεια τη έβγαλε τι δουλίτσε. Μια χαρά! Ε, αυτό, αυτό ήθελα να πω. Φιλιά Αποστολή! Πέφτω από τα σύννεφα, δεν το περίμενα. Είναι ηθικό το παιδί. Ε, αυτό κι εγώ έχω το Έλα. Τι κάνει, καλά. Ναι, ναι. Είμαι ο Τάκη. Γεια σου, Τάκη. Θέλω να πω ότι οι εκπομπέ είναι απλά καταπληκτικέ. Είναι ποίημα, εγώ θα. Α. Είναι συλλεκτικέ. Κάθε εκπομπή είναι για βιβλιοθήκη. Μόνο σου τι κάνει ή βοηθάει, Μόνο μου τα λέω, μόνο μου τα λέω. Μόνο μου τα λέω να χαιρόμαστε μεταξύ μα. Και εύχομαι ποτέ να μην σα κόψει και να ξέρει ότι αν σα κάνουν καμία και σα κόψουνε, θα σα βοηθήσει πολλοί κόσμου. Εμεί θα είμαστε εδώ και ό,τι χρειαστε θα σα έχουμε. Τι θα δώσει, φραγκάκια, φραγκάκια. Και τα πάντα όλα. Ό, από σημαίνει. τώρα, δίνε από τώρα, θέλω μια προσδοση. <στάτζα> ναι, θα τόσο ένα τα ταυτό. Και άσε που είμαι και συγκινημένο, γιατί άκουσα τώρα από βαλοφίμιο τον υπουργό μα, τον Προστασία, τον Καλούλη, ότι λέει για την καλή αστυνομία. <Το> Θέλω να σα πω ότι είμαι περήφανο γιατί οι άντρε και οι γυναίκε τη ελληνική αστυνομία βρίσκονται στι επάλξει καθημερινά στι επάλξει του αγώνα για ασφάλεια. Ε, αυτό <στά> δημιουργεί <στά> μια συγκίνηση πάντα τώρα, δεν το μπορεί να το αποφύγει αυτό. Συγγνώμη κιόλα. όλα. με γι' αυτό ήθελα να σε πάρω και σέγλειψα λίγο ε? ότι κάνει καλή κουμπί και τέτοια κατάλαβα, ν. Ναι, το Γεια. Χαλό. Λίβι, γερονχούντα στην Γαλλία. Χούντα είναι ένα στέιντ τη μάχη. Άλλαξε μου τη γνώμη. Γιατί να σου όλαξετε γνώμη. Όχι, oh, ξέρω εγώ, λέω, μήπω. αν πιστεύει ότι δεν ισχύει. Hey, ε, υπερβολέ τώρα, υπερβολέ. Κάτσε να δούμε την απόφαση την τελική. Να δούμε την απόφαση την τελική. Δεν βλέπουμε τα 14χρονα, 15χρονα, τρει-τέσσερι μέρε στη φυλακή, χωρί επαφή με, με γονεί, χωρί άλλα ρούχα. Όταν οι χρυσαυγίδε αλλάζαν μπλουζάκια. Εγώ ξέρω ότι καλό είναι να τα πνίγει μικρά. <laughs> Άμα σωστά είναι να περιμένεις μετά δεν μαζεύεται Σωστά, σωστά ε. εντάξει. Ναι και οι παντελίδες αυτό λένε πάντως να ξέρεις Δε ας πούμε το αυγό του φιδιού Άμα το είχαμε σπάσει όσο ήταν αυγό δεν θα έχει βγει το φίδι από μέσα Σωστά, σωστά Άρα με το δικό του το σκεπτικό είναι μία ή άλλη, είναι τα ίδια όλα αυτά Άρα καλά του κάνανε Οκ, okay. τώρα με έμπλεξες λίγο, περδεύτηκα Το ξέρω, ήταν στόχος μου Α, εντάξει, okay. Okay. Yeah. Α, καλή συνέχεια Καλή yeah. Στο μεταξύ, αυτοί, η αδαμαντία, η αυτή η αδαμπαντία, η οικονό αυτή, η εισαγγελέα, αυτό που είπε τώρα στι ειδήσει των ε, μπάτσων, ότι χρηματοδοτήθηκε από το χωριό τη, σε πληροφορώ, είναι από τα καλάβρητα. Α στο διάλογο, καλά, κοίτα πώ δένουνε όλα. Είναι από τα καλάβρητα. Θα την έχει ευλογήσει ο Άγιο Καλαβρίτων, υποθέτω. Πιθανόν πιθανόν Εγώ το είπα όμω ότι επειδή είπε για το χωριό και λέω ότι τα καλάβρητα αιματοκυλίστηκαν ω πολύ, πολύ γνωστών, έτσι, όχι ω γνωστών. Αυτά τα αιματοκυλισμένα καλάβρητα έβγαλαν αθού του είδους τους νοικοκυρέους για να το συνδέσω με το άλλο θέμα Λέει εδώ να ο Νίκος ο οποίος είναι πολύ μερακλής και λέει καλημέρα παιδιά καλή εκπομπή ευχαριστούμε δεν θα ήταν ωραίο τους να ζει να τους βάζανε σε δομή φιλοξενίας και να τους φυλάγανε πρόσφυγες και μετανάστες Νίκος, είσαι όντως, πολύ μέρακλή. Ο παπά δεν έχει βρεθεί, διέφυγε. Ενώ η Ισαγγελέα, η κυρία Οικονόμου, είχε μιλήσει και είχε πει ότι δεν θα φύγουν όλοι αυτοί, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι σε καμία περίπτωση. Και ενώ η αστυνομία τον επιτηρούσε τους τελευταίους, τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Και έτσι μένει εκτεθειμένος ο συνδικαλιστή ο Σταύρο ο, ο οποίο δύο φορέ εκπομπέ είχε μιλήσει με πολύ ιδιαίτερο ύφο για τα μέτρα τη αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μην ε, ακολουθήσει κάποιος αυτή τη διαδικασία. Ε, είστε έξω από τα σπίτια, μπορεί κάποιος να, ναι. να διαφύγει ή μπορεί κάποιος να αντιδράσει. Μπορεί να είναι μέσα στα ενδεχόμενα και αυτό, έτσι δεν είναι. <ΣΣΣ> Γελάτε γιατί. Να, ν, να διαφύγει ούτε μία στο 3 εκατομμύριο δεν υπάρχει διαπερίπτωση κυρία Μαυραγάνη. Αυτό <ΣΣΣ> σας το λέω κατηγορηματικά. Το είπε κατηγορηματικά, εδώ διαβεβαίωσε στο Όπεν την Φεϊμαυραγάνη. Πέρασαν κάποιε μέρε, είδατε και το χαμογελό του. Με τη σιγουριά ήξερε ότι η ελληνική αστυνομία δεν κάνει τέτοιε γκάφε. Η ελληνική αστυνομία, που όλοι γνωρίζουμε, και είναι και μέλο τη και συνδικαλιστή των εργαζομένων εκεί. Μερικέ μέρε αργότερα στο Σκάι..ε αυτή τη στιγμή στα σπίτια όλων αυτών των ανθρώπων είναι. και περιμένει τη δικαιοσύνη. Πιστέψτε με, πιστέψτε με κύριε Οικονόμου. Είναι στα 5 έως 6 μέτρα δίπλα στον κάθε ένα από αυτούς. Ξέρε, η αστυνομία δημοκρατική... είναι ήδη στα 5 έως 6 μέτρα κοντά τους, στο διπλανό Εδώ τείχο. Εδώ και καιρό, όχι από χθε. Στο διπλανό τείχο, έξω από την πόρτα τους. Άρα ας... είναι δύσκολο να πάει η αστυνομία και να μην τους βρει μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνουμε. Είναι ακατόρθωτο αυτό, όχι δύσκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση με το που θα δοθεί δεν η ελληνική. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανεί, είστε σίγουροι γι' αυτό που λέτε. Δεν ε, έχουμε απροετοίματα ιστορίε. Έχουμε, κοιτάξτε, υπηρετώ στο σώμα τη ελληνική αστυνομία 30 χρόνια και ξέρω πόσο ικανή αστυνομία έχουμε. Στην προκειμένη περίπτωση όμω θα μπορούσα να πω ότι είναι ευκολάκι, γιατί δεν περιμέναμε τη σημερινή ημέρα. Ήμασταν προετοιμασμένοι να ξέρουμε να πάσα ήταν στιγμή. Ήταν σε ένα χλιο επιτήρηση εδώ και ημέρε. Ανά πάσα στιγμή ξέραμε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού πορεύονται αυτοί οι άνθρωποι, πού υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm -hmm. Και να πάσα στιγμή, μόλι δοθούν οι εντολέ yeah. τη δικαιοσύνη, αυτοί οι άνθρωποι θα του περάσουμε τα βραχιολάκια του και θα πάνε μέσα. Μεγάλοι κομικοί συνεχιστέ των μεγάλων κομικών. Ρε τη Μακρή, Διονύ Παπαγιανόπουλο, Ζαβλονίτη κλπ. Επειδή ακριβώ ξέρει τι αστυνομία έχουμε. Γιατί 30 χρόνια δουλεύει σε αυτή την αστυνομία και ήταν ευκολάκι. Όλο αυτό που έγινε μπαίνει μια τελεία εδώ, σε αυτή την κομμωδία. Η άλλη κομμωδία είναι τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει από αύριο το πρωί. Μάσκε παντού. Και μετά τι 12.30 το βράδυ, αν θέλει κάποιο μόνο του να κινηθεί, απαγορεύεται. Πριν τι 12.30 θέλει να πέσει μια καφετέρια με άλλου 100, επιτρέπεται. Τέτοια λογική είναι τα μέτρα που εξήγηλαν για άλλη μια φορά το καλοκαίρι και μετά αυτή η διαχρονική. Κομμωδία συνεχίζεται με τα μέτρα που κανείς ε, δεν τα υπολογίζει ω σοβαρά. Υπακούουμε όλοι διότι υπάρχουν και κάτι πρόστιμα αλλά από εκεί και πέρα έχει χαθεί το μέτρο. Και στο τρίμερο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε στη Βουλή πρώτα πρόταση κατά τους Ταϊκούρα να συζητηθεί το έγκλημα που φέρνει αυτή η κυβέρνηση με τον πτωχευτικό νόμο το οποίο προβλέπει τέρατα μέσα εκεί. Από Δευτέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε, αναλύσουμε. Παρακολουθήστε τα όσα θα γίνουν εκεί, γιατί πραγματικά έρχονται τέρατα με αυτόν τον περίφημο πτωχευτικό νόμο. Ε, και όταν το ζήτησε ο Σύριο αυτό, σηκώθηκε ο Γεραπετρίτη στη Βουλή και είπε ένα ανέκδοτο ότι ναι, θα κάτσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να τα συζητήσουμε εδώ, γιατί δεν πάει αυτή η κυβέρνηση διακοπέ. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε διαθέσιμη στο κοινοβουλευτικό διάλογο και ο Πρωθυπουργό έχει αποδείξει το σεβασμό του απέναντι στου θεσμού, εμεί, όπω γνωρίζετε, διακοπέ δεν κάνουμε. Κανένα Σαββατοκυριακό δεν κάναμε διακοπές ε, Είχε μιλήσει για ο διακοπές ο κ. Μητσοτάκης Το κάνει πράξη, βρίσκεται από χθε ε, στα Χανιά, στο, στον τόπο του <Και>... από το απόγευμα αύριο και μέχρι και την Κυριακή θα περάσει τις ημέρες αυτές οικογενειακά στο Μέτσοβο και μ, ίσως στο βουνό. Άρα σχόλιο τη φύσηξε χτες στην Αντίπαρο όπου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και η συζηγός του Μαρέβα Γραμπούσκι με τον διάσημο ηθοποιό Τόμ Χάγκς και τη γυναίκα του Ρίτα Βίλισσον. Πάμε, πάμε, ένα ο πρωθυπουργό, όπως θα δούμε και στη φωτογραφία που ακολουθεί, βρέθηκε στα μετέωρα και συνδύασε στην επίσκεψη αυτή με το mountain bike. Είναι γνωστό πω ο Κυριάκος Μητσοτάκη είναι λάτρη τη γυμναστική. Αργότερα, ο Κυριακό Μητσοτάκη επεσκέφθηκε το Μήλο των Ξωτικών στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Τρικάλων. Ο Στέφανος Τσιτσιπά ρίχνει στο καναβάτσο τον τεράστιο Ρότζερ Φέντερρερ για δεύτερη φορά. Η νίκη του επί του Βασιλιά, στον ημιτελικό τη διοργάνωσης στο Λονδίνο, τη μεγάλη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά παρακολούθησε και ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα Κυριακό Μητσοτάκη από κοντά. Πιάσε, πιάζω, το μπαλάκι, αφτύπατο, καλά. Φώναζα, δε δε δε φωνή. έχω Παίξα, Παίξα, ο Κυριακό Μητσοτάκη Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό του, αναχώρησε πριν από λίγο στι 4 το απόγευμα για μια 24ωρη απόδραση παύλα-ανάπαυλα στην Τίνο, όπου διατηρεί και την εξοχική του κατοικία. Δεν πάνε διακοπές, είναι εδώ, δίνουν τις μάχες για το καλό όλων μας. Όμω ο τύρα όλων η μόνο όπω λέει και ο παλούδο στι ειδήσει του τώρα, λαός μέρος μέρο δεύτερον. Έλα μου, που είστε? Έλα, τι κάνει. Τηλέφωνα, λοιπόν, πέστε τον το, τον Φλάχο που είναι έξω. Ότι ο συντελεστής Τζίνι είναι αυτός ο οποίο μελετάμε για να βγει η Καμπύλη Λόρενς, που είναι η κατανομή των εισοδημάτων σε μια χώρα. Βλάχο, είπε στο Θήμιο. Επειδή τι είναι, ε, Βλάχο είναι. για το να τρέπεσαι καθίκη. Ολοκάθηκο. Λοιπόν, να καλά με μια καλή συνέχεια. Yeah. Γεια. Σας, γεια. Ελά, Αποστολή! Ελά, ρε, εσύ τι είναι αυτή η εισαγγελέα. Τι <συλίξι> είναι αυτή, ρε. Φίλο μέλο, θα έλεγε, δεν ξέρω. Δεν τρέπεται καθόλου πια. Νομίζω πω ε, όχι. Δεν δε, δε, νομίζει, είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή, αυτή να λέει. Αυτή ντρέπεται αυτή ντρέπεται αυτή αυτή δε. λέει. Δε. Κάτσε λίγο να δούμε τι θα πει η πρόεδρο. Και εκεί κρατάω μικρό καλάθι τώρα και τη επιφυλάξουμε για να δούμε. Ακριβώ, γιατί και η πρόεδρο τι είπε. 13 χρόνια είπε η πρόεδρο. Όταν η καημένη καθαρίστρια έφαγε για 15 για να πλαστό τύχιο δημοτικού, α πούμε. Για 5 δημοτικού. Μιλάμε τώρα με το Σανταφίδια είναι κοντλ δεν πάνε μόνο τους ξυπόλυτους ας πούμε Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Ασχολούνται διαρκώ από ότι ακούσε όλα τα διότι θα με τη χρυσή αυγή. Δεν ασχολούνται με τον Ορτογάν, κοντεύει να φτάσει στην Αθήνα ή αυτοί μα. Αυτό θα υπογράψει. γίνει έτσι καλό. Αλλά δεν θέλετε να ασχολούμαστε με τη χρυσή αυγή. Τι έχουν υπογράψει και του βάλουν μέσα που θέλουν τα πόδια του. να ξαναχώριστεί για τη χρυσή αυγή. ψυφίσατε. Ναι, μια φορά του ψηφίσα γιατί με ανάγκη αυτό το πολιτικό σύστημα που κυβερνάει μέχρι σήμερα. Ε, βέβαια, να Νπήκαν κανένα μέσα να ρίξει καμιά σφαλιά και καναμαχέ, ε. καταλάβετε. Το ξέρετε ότι από τα αποτύπωτά σα. Το πολιτικό σύστημα με ανάγκασε να ψηφίσω, γιατί με έχουν εξαθλιώσει οικονομικά. Ναι, ναι με έχουν εξαθλιώσει οικονομικά με προβλήματα υγεία και Να κάνω μια ερώτηση για τη δολοφονία του Φίσα που, συνενέ... που συνενέσατε. Για, για, συνενέσατε. Γιατί η δολοφονία, για δολοφονία θα πάει μέσα, Ρουμπακιά. Βεβαίω, βεβαίω. Επειδή πρέπει. ήταν πολιτική απόφαση oh. και όπω oh. έχει βγει και oh. από τα oh. τηλέφωνα, δόθηκε εντολή. Όπω βγήκε από τα oh. τηλέφωνα στο δικαστήριο. Επειδή δόθηκε εντολή από την ηγεσία για αυτό. Μα έτσι το ξέρετε. Βγήκε από τα τηλέφωνα, έχει βγει στο δικαστήριο. Ναι, δεν χρειάζεται το να το τηλέφωνα. ξέρω εγώ. Βαζέστηκε όλο αυτό ο όχλο απ' έξω και πέσαν του δικαστέ. Καταρχά, είστε η κυρία με το ΕΑΜ. Όχι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Έχετε κάποια αντίθετη γνώμη με την ύπαρξη του ΕΑΜ. ΕΑΜ. Ναι, ναι. Μην πείτε μου, εξηγήστε μου γιατί υπάρχει αρχικά τα μπερδεύω κάπως με τα αρχικά ταγράματα. γράμματα. Α, εθνικό απελευθερωτικό, απελευθερωτικό μέτωπο. Πρέπει να πω τι λέξει ολόκληρε, ολοκληρωμένε ολο, για να το καταλάβω. Βεβαίω, εθ, ε, ε, Εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Τα κουμούνια. Μάλιστα, είναι τα κομμούνια αυτά. Ε, με το Βελουχιώτη ε. που θα είμαστε ένα μονακό, <σθυλίγη> δεν είστε εσεί, εντάξει. Εσεί συμφωνείτε, oh, Όχι, oh, όχι, oh, oh, δεν είμαι. Εγώ. Ωραία, λες, να, να σα κάνω Φορει, μια ερώτηση εσεί. λίγο τώρα. Εσύ, έχει με τι βγει... μιλάω, <σθυλί> παρακαλώ, με ποιον μιλάω. Εγώ λέγομαι Άννα, Εσεί ποιο είστε, Ο Στράτο. Λοιπόν, Είστε η Ελληνοφρένια που. Ναι, ναι, είμαι, Πείτε μου λίγο, σα παρακαλώ, επειδή έχει βγει από το δικαστήριο και από τα τηλεφωνήματα που ανοίξαν οι γραμμέ και υπήρξε εντολή, εσεί συμφωνείτε με όλε τι γιατί έχει το αποτύπωμά σα το μαχαίρι. Φωνήματα, ούτε τηλεφωνήματα, ούτε τηλεφωνήματα. Όχι, ε, δεν συμφωνώ τη τηλεφωνήματα. Βεβαίω, αυτού ψηφίσατε ανά... όμω. Ναι, αυτοί ανά... θέλετε ανά... να θωωθούν σήμερα. Βεβαίω, βεβαίω. Αυτοί που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Θέλουμε να α... μου κόψανε τα δώρα. Καλά σα κάνανε. Μου κόψανε τα πάντα, καλά μου κάνανε. Ναι. Ε, θα ξαναψηφίσουμε. Περιμένετε και θα δείτε. Πίσω έχει η την ουρά. Πίσω έχει η πηγάδα είναι το σωστό την ουρά. Και κάπου εδώ και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Έλα. Έλα, θα σου δώσω μια φόρμουλα, μια φόρμα και εσύ θέλω να δημιουργήσει πάνω. Ε. Να κάνει παπάτε. Λοιπόν, άκου. Βάζει το... το σύνθημα που έχουν εξαυγείται σε αίμα τη μύχη ή αυγή που λέει θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμε γη, εκεί θα το κόβει στο θα και θα βάλει. Θα ξαναγυρίσουμε και θα, θα τρέμε γλουτί μου από το 50-50. Θα κάνουμε μπανάνα, θα βάλει από πουλιου πλάκι. Μπορεί να βάλει μομαλάκι, μπορεί να βάλει διάφορε λolίτε. Τι υπονοεί με κομμάτια. αυτό και με αυτό. Ε, θα δει πώ θα βγει, θα δει πώ θα βγει. Θα δούμε τα αποτέλεσμα και θα κρίνουμε. Υπονοεί yeah, απ', έξω, απ έξω, ότι είναι, α πούμε, κότε, κάτι τέτοιο. Μπράβο, βάλει και το κοτοπουλάκι στο τέλος. Μπράβο. Να, είδες, μόνο τα βάζει. Τρέμουν Θα Θα το κάψουμε Ναι, θα το κάψουμε. Θα σα καθαρίσω, Τάκο. Όχι μόνο με φέτα. Κακ, κακ. Πολλά πλουστάνια τα παιδιά. Πολλά Έτσι είμαστε εμεί οι άντρε. Ναι, όντω χρειαζόμαστε του αλλοδαπού. Γιατί είναι η δουλειά μα, έχουμε 10.000 σημαίματα φράουλα. Αλλά εδώ είναι και το πια αλλοδαπού. Έτσι είμαι άνθρωπε, κύριε Παντελή. Έχει κατάστημα. Κάπου στη γη. Και είσαι το διοκτήτη, λέω μάλιστα. Έχει μπει κάποιο μέσα με μαχαίρι για πύλη και τέτοια. Βγάζει εμπόρευμα, βγάζει λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Καταρχά μην του λέτε Ρωμά γιατί το Ρωμά είναι και τιμητικό τίτλο για αυτού του κατόγγιου. Τι Κυριακέ πρωί στην εκκλησιά. Θα μα αρχίσουνε στην ορθοδοξία μα. Μα έχουν καταστρέψει. Σταυροκοπιέσαι στην Παναγία. Έλα από λακό. Έλα. Τι ωραίο ήταν αυτό που φτιάξατε με τον κύριο Παντελήρεφλε. Να σα Υπέροχο. Μπορεί να το βάλει την Παρασκευή και την Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη και κάτι Ναι, δώξα, ε, καλά, το δεν κάνουμε. κάνουμε. Το βάζουμε εμεί ε, με να τα ζώα. Όχι. Βα, εντάξει, βάλτε την Παρασκευή τουλάχιστον. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε έχει Έχεις και σύζυγο, κόρη-παιδί Μοντέρνα, έπιπλα, έγχρωμη TV Τροστροφή, νευματική Θα σας ταρίσουμε κιόλας! Καλή είναι κάτω με τα Καλή, Καλή, Καλή είναι κάτω με ταράκι! Μάκρι από κόμματα, μη βρει μπελά. Πάτρις, θρησκεία και φαμέλια. Αποστολή. Έλα. Μια παραγγελία, την παρεσκευή μπορώ. Για. Πες. Ε, ένα κομμάτι από αυτό του Μπελογιάννη Ναι, την απολογία του Πελογιάννη, ναι. Και το, από τη γιαγιά από στι ε, φυλακέ Αβέροφ Που έλεγε στο ε, ε, Αυτά που έλεγε, δεν θυμάμαι ακριβώ πώ θα έλεγε η γιαγιά από και από τι Για το άτομο μου, δεν ζητώ την επιχείρησά. Θα αντιμετωπίσω στο Ικάτω εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω Όχι. τη ζωή μου με νέο άνθρωπο να ζήσω. Όχι. Γιατί. Όχι. Γιατί με αυτού που πήγανε. Έτοιμα. Κυριακή, τι και αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδε άνθρωποι χωρί ψωμί, μαύρη λευκή ή κρυμή. Ενώ η πατρίδα μα κρύβεται oh. από την οικονομική κρίση, οι θέτε φλεβεία γρηπατοδοτούν το Catch Fright. Όχι στη διάλυση τη οικογένεια, όχι στη διάλυση τη κοινωνία. Όχι! <Σι>, όχι! Στον Όχι! Όχι! Στον γέρι πράιν. Ο Ζακ, που ήταν ζάκι, ήταν κι οροθετικό. <Σι>... όταν φύσαγε αέρας Σοριαζόταν πίσω μπρος Σ' ένα ούριο αεράκι Για τη δίψα του γραφιά Έπεσε στο δρόμο πάνω Στα κράτη τα σκυλιά ε, Βάλε την παράσκευήσε σε καλό την παράσκευή του Ζακ, μιας και εξήνει να η δικαστική. Και το πόδι του εμπόρου που αγαπούσε την γλωτσιά έριξε το Ζακ στο δρόμο και του έμαθε καλά πως η πόρτα του αφέντη και το σπίγμα που είχε ο Ζακ θα του βγάλουνε με μίσος στο τσιμένο Δες τι είναι σε κάσα τα ταπουστάρια. Έντι με άνθρωπε γυρματεί, σκέβρωσε σάπισες στο μαγαζί την μειωτικισόδεψες και την ορμή για την δραχμή για το παιτί. Στα αρχή μας! <ΣΣΣ> Άμα είσαι από Παριστήκια, είσαι από το <ΣΣ> Ποιος σου είπε να έρθες εδώ. <ΣΣ> να μην είσαι σαν <ο> καστρομένη, μωρί. <ΣΣ> Κουνέλες, <ΣΣ> ας στο ας το βιάλο. Τουνέλες, <ΣΣ> <ΣΣ> είσαι <ΣΣ> <ΣΣ> σαν καστρομένη σαν αρχή μας. Εμείς οι Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Από τον Ιλία του 16ου, όταν παράει ο Χατζηχρήστος Φαγιάρη στο... Όλες τις δικαιολογίες που έχει πει πριν για να μην τον βάλουνε φυλακή. Αυτές οι δικαιολογίες που λένε τώρα και για τους χρυσαυγίτες... Δεν καταλαβαίνω το συσχερισμό. Τέλος πάντων. Τι, τι δεν είναι δε, δε, δε, δικαιολογίες που λέει ο... ο Α, ωραία. Απαντά σοβαρά, το... μάλιστα. Έγινε. Γεια. Δεν μιλές, δεν. Θα το ξανακανείς. Δεν θα το ξανακάνω. Ρε. Ναι, δεν το ξανακανεί. Να, του λέει και μόνος. Ρε. Πεινάγαν και τα πιδάκια Το μόνο που ξέρει είναι να κάνει τυρόμπιτε και πινιρλί. Έχει ένα μαγαζάκι. Με αυτό μεγαλώνει τα παιδιά. Πεινάγαν και τα πιδάκια τι καψιρούν. Είναι ζωέμπορος. Δεν ξέρει τίποτα άλλο. Είναι κυμανούλα άρρωστη. Όσο για τον Αρτέμι Ματθεόπουλο, δήλωσε ότι η μητέρα του θα υποστεί υπέρμετρη βλάβη. Κυμανούλα άρρωστη. Γι' αυτό σα λέω: Άστα να μπει στο διάλωτο, έχει ρανίσει η καρδιά. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φω Μα είστο κουφάρι σου κλεισμένο εντό. Έχουμε αποφασίσει όλοι οι γονείς ομόφωνα να βάλουμε λοκέτο στο σχολείο. Κανένας δεν θα φέρει τα παιδιά του μέχρι να λυθεί το θέμα. Δεν είναι ραντιστικό αυτό που θα κάνουμε. Το σχολείο κλειδώνει τώρα. Αποστόλη, μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις τη φάρσα με τον Άευνο, ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο για το βιβλίο για τις αεπνίες και να το με τις αεπνίες του Μηταράκη. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Πολύ πρόσφατα δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ με τη φωτιά στη Μόρια. Δεν κοιμάστε? Μα απολύτω καθόλου. Συγγνώμη, εσεί από την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε πάρει δεν έχετε κοιμηθεί μέχρι σήμερα. Είμαστε διαρκώ στο τηλέφωνο και δεν κλείνει το μάτι. Μα απολύτω καθόλου. Εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Μα τι ναρκωτικά παίρνετε, Λίγο πιο δύσκολο. Τι Καλά και δεν κοιμάστε τώρα τόσο γερό γιατί. Πολύ πρόσφατα δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ με τη φωτιά στη Μόρια. Θέλετε να κάνουμε ένα test. Μήπω σα πάρει να πω εγώ να Τραγουδάκι. Ναι, βεβαίω. Κιμή σου, μωρό μου, γελά γλυκά. Να η μανούλα που σ' αγαπά. Έπιασε! Ε, Απ' την παρασκημιζόρε! Ε, δεν ξέρει πώ μπορεί να σου έρθει. Ε, Για δοκίμασε, βάλε και τον αντίχειρα στο στόμα. Πιπήλα τον λίγο. Μπορεί να σου έρθει νύχτα έτσι. Τι νιώθω. Βάλ τον αντίχειρα και εγώ θα κάνω κούπεπε. Ε, Ρετσι. Σύ... Ναι. Ε, ρε, μπάσκε, είσαι κουνιστή, πολυθρόνα, ναι. Πολυθρόνα δεν με λε. Και εσύ τη έδωσε, κύριε Πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά που να επνέει την νέα γενιά. Δεν τρώνε χοιρινό. Εδώ τι θα κάνουνε. Φωτιές θα πέσουν. Λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες. Λαφήσετε. Δεν υπάρχουν οι μετανάστες. Θα ήθελα, αν γίνεται την Παρασκευή Θα βάλεις το φίλο μας Το ΜαΚΑΚΑ εδώ Που ήθελε μια καλύτερη Χρυσή Αυγή Μια πιο ωστό, τον το... Το Το μπράβο Και παράλληλα να παίζει και από την ταινία Η χοροδία του Χαριτωνά, τα παγαλάκια Α, ωραίο Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή Να μην τη δεχτούμε Να υποστηρίξει όπω συμβαίνει σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκές χώρε. Τα παγα μια σοβαρότερη χρυσή αυγή, να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. <ΣΣΣΣΣ> Να αφιέρωση, το λέω για την Παρασκευή. Βάζεις κάποιον που να λέει για όλα αυτά ή το πάμε και οι απεργίες και φεύγουν οι εταιρείε από εδώ. Μετά βγάζει ένα ρεπορτάζ, νομίζω στον αντένα ενό εργαζόμενου τη Πίτσου, ο οποίο έλεγε ότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρα, ότι έχουν μεγάλη τεχνογνωσία, δεν έμπαινε μέσα η επιχείρηση και τέτοια, προσπάθησε να το βρει αυτό το ρεπορτάζ. Μετά θα βάζει τον Άδωνη να κάνει βζινγκ, πάει η αυτή. Μετά που κάνει ο, ο Άδωνη και στο τέλο να λέει ότι έχω υποστή βλάβη. Και στο τέλο. Από τον Παλούρδο που λέει το βλέπω. που του λέει: Έχω ζωά, που λέει το βλέπω. Έλα, για. Οι απεργίε, κακά τα ψέματα κύριε Φιλεππίδη, υποκινούνται από το ΠΑΜΕ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ε, Κατ' είναι οι δύο φορεί οι οποίοι ελέγχουν και τα συνδικάτα σε μια μεγάλη πλειοψηφία. Και παίρνουν αποφάσει, παίρνουν αποφάσει, οι οποίε έρχονται τιμωρητικά στην κοινωνία. Το εργοστάσιο να επισημάνω ότι είναι κερδοφόρο από την πρώτη μέρα που έγινε η εξαγορά του. Από την Πόση και τη Σύμεν, Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Το βλέπω. Έντιμε άνθρωπε, Κυρτμπαντελή. Έντρομε άβουλε, σιφασουλή, Βρώμησε το όνειρο και την ψυχή. Άδειο πετσί, Χωρί πνοή. Κοίπε στην οικοκυρά του. σκόπισε καλά. Λερωμένο με λαγνία Και αίμα μέχρι τα μαλλιά Λίνε μου τα αίματά του Μη σου φάω τα σωθηκά Τώρα ξέρω πώς σκοτώνει Έχω το φλέμμα του φωνιά Εγώ θέλω για την Παρασκευή Την παλάντα του Ζακ Από σένα Ο Ζακ το πρεζάκι Πούν εν τέλει καθαρός τον δικάσανε μια μέρα να πεθαίνει διαρκώς. Κι όποιος είπε πως δεν είπε και του κράτου στην κλωτσιά. θα έρθει ώρα που θα ρίξουν τα παιδιά τους στα σκυλιά. Για την Παρασκευή, για τη γιορτή της αστυνομίας Το που Πουπάς από Πουλικάκο και Ζόρ Σπιλαλή Ευχαριστώ πολύ Χοροφύλακα Πουπάς Μπράβο, μπράβο mm. Και τα ηχητικά που είναι Αν και θέλει λίγο γραίζει Χοροφύλακα Πουπάς Εσύ το έχεις σε Εγώ είμαι απλά αμόρφωτος χωροφύλακα Πουπάς Πάρ την καραβάνα σου Και λάλα φας Έχουνε τραπέζι, υπουργή, στιγιάρο, Σου έχουνε τραπέζι, απόψε υπουργοί που γέρναγε στη Γιάρο, σφαλιά ρασκουριχτή Σου έχουνε τραπέζι, απόψε υπουργοί που να στη Γιάρο, σφαλιά ρασκουριχτή Να πάτε στις ματρίτες σας! Κάψτε το κι εμείς μαζί! Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά Στάψτε του έντυμους με στα Σπαρτά. Και αυτούς που φτιάξανε το παντελή, σκουλή και άχρηστο σε τη γη.